Μίμη Ανδρουλάκης Γιώτα Ηλίου, στον Α989, κάθε Κυριακή πρωί, 10 με 11. Είναι η τελευταία μέρα του Νοεμβρίου. Έχεις μια αγωνία, μια αιμονή με τον Νοέμβρη. Γιατί? Γεννήθηκα Νοέμβρη. Ό,τι μου είχε συμβεί σημαντικό ζωή ήταν Νοέμβριος. Και έχω προγραμματίσει να πεθάνω Νοέμβριο. Αλλά δεν ξέρω. Οπότε στατιστικά το διερεύνησα. Θυμάσαι που σου είχα πει μια φορά θα το ψάξω και θα σα απαντήσω. Διερευνούσα πότε πεθαίνουν οι άνθρωποι όπω συχνά, στατιστικά. Δεν είναι και εύκολο, γιατί πρέπει να έχει στοιχεία α που ήταν δύσκολε. Στατιστικέ έχουμε μόνο για του πλούσιου, για του άρχοντε. Δηλαδή στη Δύση που ήταν κανονικά τα πράγματα. Mm -hmm. Ναι, και ψάρε λέγω κι εγώ, ξέρω εγώ, στο χωριό μου πεθαίνουν Νοέμβριο. Γιατί λε. Γιατί. Ε, γιατί άμα πεθάνουν δεκέμβριο ή Ιανουάριο, Φεβρουάριο, δεν έχει παπά να τους στάψει. Οπότε, ε, έλεγαν, άμα έρχονταν παπά στο γοριό, λέει, κοιτάξτε να δείτε, ως είστε για να πεθάνετε, πεθάνετε γρήγορα, διότι άμα κλείσουν τα χιόνια, οι δρόμοι κλπ. θα πάτε αλειτουργητοί. Και έτσι φρόντιζαν οι άνθρωποι, Αυτοεπιβούμενοι προφητεία και πεθαίνουν ε, στο τέλο του Νοέμβρη. Που μαζεύουν τι ελιέ και μετά πεθαίνουν, α πούμε. Παθαίναν και καμιά πνευμονία που μαζεύουν τι ελιέ εκεί, βρεχόντουσαν. Χτε που μιλήσαμε, συζητήσαμε ναι. λίγο για τη λέξη μήνας, αλλά ναι. πω, το, για το το μήνα, αλλά έχει αξία να το δω στους ακροατές. Τι θα ξένετε. Λοιπόν, για να στο τελειώσω με τον Νοέμβρη, παλιά α πούμε, στ... λε πότε πεθαίνει άνθρωπο, το χειμώνα θα πει κανεί, δεν είναι. Στου αιώνε λοιπόν, κρύο, αδυναμία. Ε. Λοιπόν, και όμω, υπήρξαν περίοδε, ανθρώπων πολύ όπου σε 100 θανάτου το χειμώνα είχαμε 160 θανάτου το καλοκαίρι. Αυτό έχει δύο αιτίε. Η μια είναι η επιδημίε, σχολέρες, τέτοια που το καλοκαίρι με το νερό, πιο εύκολα μεταδίδουν επιδημίε. Φαντάζεσαι τώρα τι νερό υπήρχε τότε που δεν είχαμε τρεχούμενο. Ή με του πολέμου. Παλιά οι πόλεμη ήταν το χειμώνα που δεν είχε χιονιάσει κλπ. Ε, ήταν καλοκαίρι. Ναι, και έτσι είχαμε μια στατιστική που μα εκπλήσει. Σιγά, σιγά όμως όσο περνούμε στον πολιτισμό, στον 20ο αιώνα, και λίπα, βασικά όχι μόνο αν δίνει περισσότερους uh, θανάτους. Έτσι λίγο αρνητικά ξεκινήσαμε, ναι. Ο μήνα, ας πούμε θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα τεστ στους ακορατές, από πού βγαίνει η λέξη μήνα και να τους δώσουμε και βραβεία, ξέρω εγώ. Τους δώσουμε τρία βιβλία, βιβλία Αλέγγρα. Τρία Αλέγγρα και θα δώσουμε και πέντε διπλές προσκλήσεις Οποσδήποτε. Από το BAM. Από την παράσταση BAM για αύριο Δευτέρα στις 9 το βράδυ, αύριο 1η Δεκεμβρίου. Θα τηλεφωνείτε 5 στο... 5 διπλές προσκλήσεις. 5 mm. διπλές προσκλήσει. για mm. την αυριανή παράσταση. παράσταση. Mm. 2.12.2.12.48.00 τηλεφωνείτε, αφήνετε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο και αν θέλετε ηλεκτρονικά με SMS στο 19.400 γράφετε ε, 9.89 και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο ή τη λέξη αλέγγρα με την απάντηση στο quiz στο ερώτημα. Ε, από που έρχεται η λέξη μήνα. Μάλιστα, μπορεί κανεί να πει και βιβλίο θέλω και όχι θέατρο, θέατρο όχι βιβλίο Λοιπόν ε, με το μπαμ ε, έχει σημασία διότι μπορείτε να δείτε πως βλέπουν τη σημερινή κατάσταση τα παιδιά μας δηλαδή πόσο ο παραλογισμός της νέας γενιάς είναι ο μόνο τρόπος να σκεφτούμε λογικά για τη σημερινή κατάσταση το μαύρο χιούμορ της ο τρόπος, τα εκφραστικά της μέσα είναι εντελώς διαφορετικά από τις διάσμεις της γενιάς και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίζουν ναι οι ταλαντούχοι ηθοποιοί και λοιπόν. είναι μια παράσταση που έχει βραβευτεί, έχει πάρει το πρώτο βραβείο στο Scratch Festival Φέτο το 2014 και παίζεται η παράσταση στο θέατρο Καρτέλα, Γεια και Μικέλη 4 στο Βοτανικό. Την προηγούμενη κυριακή επίσης να πω, κέρδισαν τέσσερα βιβλία, Μιλιώρης, Στεφανίδη, Μπέλου και Φίλοι. Ένα άντρα και γυναίκε. Να δούμε έχεις, σήμερα. Έχει κοινό. Θα σα αποκαλύψω με ποιο τύπο μαθηματικό βγάζω αυτού που βραβεύτηκαν. Να είμαστε δίκαιοι. Σωστά. Ε, γιατί βάζουμε μεν τεστ, αλλά δεν τα τηρούμε διότι πρέπει να είμαστε ίσοι Είπαμε τα ίσα είναι άνοισα, Τα άνοισα ίσα. Έτσι. Σήμερα λοιπόν, είναι μήνας μεγάλη σήμερα. γιορτή. Κάτσε να σου πω για το μήνα ναι. για να το αποκαλύψουμε. Από πού λέτε προέρχεται η λέξη μήνα. Από το μήνυ. Ξέστα πει μήνυ με ήττα. Όχι. Δεν το ξέρω. मίτα. Το μίνι, ουδέτερο λοιπόν. Είναι η σελήνη, στα ελληνικά, η σελήνη, από εκεί βγαίνει υποκοριστικά και ο μινίσκος. Όταν λες θα κάνω εγχείριση μινίσκου, ναι. είναι δύο τεμνόμενοι κύκλοι φτιάχνουν το μινίσκο, έτσι δεν είναι. Εδώ οι αρχαίοι Έλληνες, αυτή η φοβερή ράτσα, έφτιαξε ωραία μαθηματικά το μινίσκο. Δηλαδή πώ να τριγωνίσουμε ή να τετραγωνίσουμε το μινίσκο για να μπορέσουμε να τον υπολογίσουμε έ. Και πρόσθετο, ότι δηλαδή έχουμε τη λέξη μη και νη. Έχουμε ένα μη και ένα νη. Ελάχιστα αντιλήφθηκαν ότι το περι... άλλη το βιβλίο μου, το μη στην ιωστή που τόσα τράβηξα, έδειχνε την ιερότητα των λέξεων που έχουν μη και νη. Σκέψου ποιες λέξεις έχουν μη και νη. Είναι όλες οι ιερές. Μη γελάς. Μάνα. Χαμογελάω, δεν γελάω. Μάνα. Ναι. Μονή. Μνά mm -hmm. για πώ μέτραγαν οι αρχαίοι, ας πούμε. Μήνας που είπαμε, μοναξιά, ε, λέγε λέξει. Είναι απίστευτες οι λέξεις, ε, ε αλλά δεν υπήρχε το μνημόνιο όταν όλα, ε. <laughs> <laughs> <laughs> τέλειά, <laughs> είχε το μνημόνιο τότε δεν είχα διαρχεί. <laughs> λοιπόν, αν και είχαν και τότε, αλλά τέλο πάντων. <laughs> Κατά μία <μια άλλη> ελλήνεια. <laughs> λοιπόν, σήμερα είναι η μεγάλη γιορτή. Είναι του Αγίου Ανδρέα. Είναι πολιούχος τη πάντρας, γιορτάζει όλη η Αχαΐα. Καταρχήν για για μια χαλιά. συνταγή για όσου ε, γιορτάζουν. Και για τη μάνα μου που γιορτάζει σήμερα. Α, γιορτάζει, μάλλον Σαντρουνίκη. Σαντρουνίκη, ναι. Ανδρονίκη. Ήταν μια εβδομάδα με πολλού Αγίου. Η Κατερίνα γιορτάζει έτσι. Ναι, και ναι. την Κατερίνα. Στέλιο, Στέλλα. Ανοέβρι και ο Δεκέμβρη. Πρώτονια πολλά σε όλου. Ναι. Ναι, γιατί, γιατί μπαίνουν γιορτέ έτσι. Και η Κατερίνα και ο Μερκούρη. Αυτέ ρυθμίζουν με βάση τον αγροτικό κύκλο. Δηλαδή έχουμε μαζέψει τι mm -hmm. Τώρα πια μαζεύουν τι μαζεύουν. Ναι, έχουν αλλάξει οι κερίτσε που μαζεύουν και πιο αργά. Κατάλες. Αλλά παλιά που πιάνε πιο νωρί χιονιάδε, αυτή την περίοδο είχαν μαζέψει σχεδόν το λάδι. Και πότε βάζανε τι γιορτέ οι άνθρωποι, πούμε. Και έχουμε και το Σάββατο τον Άγιο Νικόλα που γιορτάζει η πόλη μου, να πούμε. Λοιπόν, άσε και στο τέλο να σκεφτώ, τι να σα κάνω έτσι να μαγειρέψω ε, στους Ανδρέας Αν, Αν, σήμερα. Είναι Ένα μεζέ τουλάχιστον. Θα μα πείτε τουλάχιστον. θα συνδάγη. το σκεφτώ με την έννοια. Λοιπόν, πρόξετο, ο Ανδρέα δεν είναι απλή περίπτωση ο Απόστολο. Ο, ο, ο του Πέτρο, έτσι. Βυσιθαϊδά, Γαλιλέ πέρασε, ίδρυσε την εκκλησία στο Βυζάντιο τότε ήταν μια κόμη το Βυζάντιο εκεί πάνω που λέμε μια κόμη ήταν ας πούμε και μετά πήγε στην αμαρτωλία Καΐα όπου πήγε από γυναίκα ο Απόστολος το ξέρεις δεν το ξέρω αλλά πήγε από γυναίκα και Α, η Μαξιμίλα ξέρεις ότι οι Ανδρέες έχουν ερωτήσει γυναίκες ο Ανδρέας και ε? δεν το ξέρω όχι Α, έχουν αιροποίσει ναι δεν είναι μόνο ξέρω, ο Ανδρέας ο Ανδρέου, ας πούμε. Ναι, ναι. ναι και ο Ανδρεάς δυο μακαρίτες, τον Ανδρέα τον αγαπούσα πολύ και τον αγαπώ. Λοιπόν, πολύ Ανδρέας Λοιπόν, είχαν μια αρροπή στις γυναίκες οι Ανδρεϊδές. Ο, ο Απόστολος εγωίτευσε, θεράπευσε, στήριξε ψυχολογικά τη Μαξιμίλα, μια πολύ ωραία γυναίκα, η οποία όμως είχε την ατυχία να είναι σύζυγος του ανθύπα του Αχαΐας, Αιγιά του, νομίζω. Τώρα, το Αίγιο ήτανε. Λοιπόν, και αυτός τον σταύρωσε με χί με καταπέτηση του πλήθους. Τον, τον, δηλαδή τον έβαλε σε χί σχήμα, τον σταύρωσε. Ναι, είπαμε λοιπόν, να μια ωραία ιστορία γιορτάζει για τον... Γιορτάζει η Αχαΐα, είναι πολύ τη, γιορτάζει και το Αίγιο και ξέρεις τι θέλω να, διαβάσω, τι θέλω να πω στου ακροατές να διαβάσουν. Κάτι το οποίο διάβασα και εγώ μέσα στο βιβλίο σου, αναφέρεσε στην ε, περίπτωση και φωτογραφικό και φωτογραφικό υλικό πλούσιο, των uh, φιλελλήλων του Αιγίου, του Τάγματο Φιλελλήλων του Αιγίου στην ενότητα Άννα Τοριτσέλη, στο φωτογραφικό άλμπουμ <Κι> που έχεις <Κι> μέσα <Κι> στο site mimis.gr Έτσι, η Αχαΐα, η αμαρτωλή το λέω έτσι μεταφορικά, του πειράζω πάντα τους, ο Μίκη με έκανε να είμαι αντιαχαιός ο Μίκης, έτσι, παρότι ε, χρωστάει πολλά στην Πάτρα, την αστική Πάτρα που είχε πολιτισμό, γιατί πέρασε και από εκεί ο πατέρα, όταν υπάλληλος ε, στην Ομαρχία, Λοιπόν, αλλά με κούρδε έτσι εναντίον των πατρινών, πάντα, αστεία λέμε τώρα. Λοιπόν, η Πάτρα παίζει καταλλητικό ρόλο στο βιβλίο. Πρώτα απ' όλα, θα δείτε στην Πάτρα, στο 1921, υπήρξε το μεγαλύτερο καθήκη όλων των εποχών που πέρασε από την Ελλάδα. Ένα πρόξενο, δεν λέω το τώρα, τώρα, μα θα το διαβάσετε. Εκεί οργανώθηκε το μεγαλύτερο δίκτυο αρχαιοαπειλία που υπήρξε ποτέ. Από εκεί πέρασαν όλα τα αρχεία τη Ελλάδα προ τη Δύση. Πάτρα, Ζάκυνθο, και μετά Λονδίνο, ξέρω εγώ, ή Βερολίνο, ή οπουδήποτε, η Νέα Υόρκη, από εκεί πέρασαν. Ένα ελεεινό υποκείμενο, προσθένση. ενα ελεεινό υποκείμενο στην Πάτρα, πρόξενο τη Αγγλία, ο Γκριν. Ένα ελεϊνό υποκείμενο στην Αθήνα, ο Φοβέλ, αρχαιοκάπηλο. Και ένα ελεεινό υποκείμενο στον Πυρια, πρόξενο, ο Μέρλιν. Μέρλιν και Γκριν παντρεύτηκαν οι δύο οικογένειε. Ε, βρήκαν οι δικοί μου οι φιλέλληνε, οι μαύροι του Μπάιρον τώρα. Απόγονό του στη Νέα Υόρκη, Art Advisor που τον τιμώρησαν. Ακόμα έχει ιδιωτική συλλογή με αρχαία και κάνει ακόμα και τώρα αρχαιοκαπήλια. Τον αποκαλύπτω πρώτη φορά παγκοσμίω. Από τον Νίκο Κρίστη έπαιξε μεγάλο ρόλο κλπ. Τον δείτε λοιπόν αυτό το ξεφτυλισμένο υποκείμενο τη Πάτρα. Ο Γκριν αυτός. Τώρα το Αίγιο είναι άλλη ιστορία. Είναι συγκλονιστική. Είναι και ο Χαριδάδο από το Αίγιο. Ο Χαριδάδο έχει καταγωγή που έχει και ο Χαριδάδο. Ο Πολύ είναι έτσι, από το Αίγιο ναι, κλπ. Λοιπόν. Ναι. <laughs> λοιπόν, το Αίγιο. Ε, φύγανε το τάγμα φιλελίνων, το συγκρότησο Μαυροκορδάτο, στην Κόρινθο. Και πήγανε με καίκια στη Βοστίτσα, όπω λέγανε το Αίγιο, τότε η Βοστίτσα. Εκεί γίνονται συγκλονιστικές στιγμές. Φανταστείτε κάτω από τον πλάτανο του Αιγίου που είχε 2.600 χρόνια του Παυσανία, λένε ότι είναι ο ίδιο ο πλάτανο Παυσανία. Κάτω του ήταν 800 άτομα. Φαΐ και φλερτ. Φαντάζεστε όλο το τάγμα φιλελίνων, ο Ο Νόρμανο στρατηγό, ο Γερμανό, ο Ταρέλα, ο Ιταλό, ο Ντάνια. Να την πέφτουν σε μια Ισπανίδα εθελόντρια που και ο άντρα της ένας ιταλός ο Τωριτσέλη, ήταν κάτω από τον πλάτανο. Εδώ τώρα είναι μια συγκλονιστική ερωτική ιστορία, από τι πιο πικρές όπου αυτή ερωτεύεται παράφορα τον Κυριακούλη, τον Κυριάκο Μαυρομιχάλη, τον Κυριακούλη, το μόνο σοβαρό από του Μαυρομιχάληδε, ο οποίο έπεσε και ηρωικά και έσου είχε την τιμή τη οικογένεια τη υπόλοιπη, α πούμε. Τον ερωτεύτηκε παράφορα η Άννα είχαμε δύο Ισπανίδε στην επανάσταση του 1921, και είχαν και δύο κακό τέλο. Δεν θα πω ποιο και λοιπά. Να λοιπόν που σε συνέδεσα με την. Αλλά τώρα πρόκειται σήμερα. Έχουμε και τον Πάπα. Αφού αρχίσαμε έτσι πολύ χριστιανικά. Ήταν ιστορική η σας... επίσκεψή ναι, του. Ναι, όχι. Θα σου πω κάτι που μου άρεσε πολύ στον Πάπα. Εγώ δεν είμαι γενικά. Είμαι λίγο να το πω. Εξομολογούμε πάντα. Έχω μια προκατάληψη εναντίον τη καθολική εκκλησία. Τέλο πάντων. Δηλαδή είμαι πιο ορθόδοξο. Mm. Μπορώ να σου πω. Ο Πάπα όμω όταν πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο προχθέ είπε κάτι που με συγκλώνησε είπε ότι εμείς στο Βατικανό έχουμε τον πίνακα του Ραφαήλ, η σχολή των Αθηνών. Και βλέπετε, λέει, τον Πλάτωνα, ο οποίος δείχνει τον ουρανό ψηλά, άρα τον χώρο των ιδεών. Βλέπετε τον Αριστοτέλη που, βλέπει, που δείχνει έξω, στον πραγματικό κόσμο. Αυτή είναι η Ευρώπη, λέει. Οι ιδέες και πραγματικότητα η Ευρώπη που θέλουμε και δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις, για να ορίσει τη σημερινή Ευρώπη στράφηκε στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια συγκλονιστή στιγμή, πρέπει να την καταγράψουμε. Διότι αν ήταν Ιταλός ή αν ήταν Γερμανός Πάπας, δεν θα το λέει, είναι Αργιτινός και έχει μια δυνατότητα να πει γιατί. Πάντα ο δανειστής έχει μια ζήλια προς τον ε, πιστοτή. Οι Ρωμαίοι ναι μεν θαυμάζανε τους Έλληνες, αλλά τους ζήλευαν και τους φθονούσαν διότι ήταν πάντα αντιγραφείς. Έτσι δεν είναι. Όπω και εμεί και μια φορά έχουμε μια προκατάληψη ξεχνώντα. Ότι η Ανατολική Εκκλησία είναι ρωμαϊκή. Είναι ρωμνή μα λένε εμά. Ρωμανία, Ρωμιοσύνη, ε, Από τη Ρώμη βγαίνουμε. Mm -hmm. ε. Τι μα χώρισε η γλώσσα και η θρησκεία. Σιγά σιγά. Αλλά επειδή άκουγα ένα σήμερα το πρωί εκφωνητή πολύ και αν είναι Ρω... ρωμαϊκή, αμφίπολη. Μα αυτή είναι η δικιά μα Ρώμη. Είναι η Ρωμαϊκή δικιά μα. Και αυτό είναι μέρο τη δική μα ιστορία. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Και επειδή είπα τώρα την αμφίπολη και έχουμε το λιοντάρι. Ε, στο βιβλίο μου θα καταλάβετε πώ δουλεύουν τα κυκλώματα αρχοκαπιλιά αρχαιο του 21. Θα δείτε πώ κόψανε τρία κομμάτια το λέοντα τη χερόνια και θέλανε να τον φορτώσουν σε ένα πλοίο που φεροτέλο, βρήκα τη σημειώ του Τέιλορ. Ε, ενό 80χρον λέει σημειώσω ενό 80χρον, πρώτη φορά αποκαλύπτεται στην Ελληνική. Πώ σχεδιάζαν κιόλα εμεί νομίζαμε πώ ήρθε ο Μπέικον στον νοτησε αν και γιατί δεν ήρθε. Θα δει λοιπόν και του απογόνου του σήμερα. Έχει σημασία αυτό, πως θα τις δούμε. Λοιπόν. Ε, μην φύγουμε από το θέμα μας, διότι μόλις μας ήρθε η και σε είδε κάποιος, λέει ακριβώς ο Ακροατής, τι δουλειά είχες στην εκκλησία Σεντ Πολ, στη Φιλελίνων. Επειδή λέγαμε τώρα για την Ιρωμαικαθολική Εκκλησία, ο Ακροατής έσπευσε να σε ρωτήσει ε, τι ρε, δουλειά φυσ... έχεις". Τι διαλογείστε να πούμε... <laughs> <laughs> πώς το λένε... Είναι... Έχουμε... Ε, ε, δεν παίρνω <laughs> Μπράβο, δείχνει ότι έχετε καλή στατιστική του στον Α, δηλαδή έχετε καλή πληροφόρηση. Πράγματι, είπαμε ναι, χθε το πρωί, παρακολούθησα τη λειτουργία. Εχθέ το και πρωί? Ναι. Είδε yes, έκπληξη. Με κοιτάζει καλά, καλά. Πάντα ο παπά, όσο ψηλό, έχει ένα παπά ψηλό, δύο μέτρα, ο οποίο ψάχνει ωραία. Παίζουν ένα αρμόνιο κλπ. Τι δουλειά έχω εγώ, που είπα, είμαι βαμμένο στην Ορθοδοξία, σου, πούμε, Ανατολική. <laughs> Τι δουλειά χά στην Αγγλικανική Εκκλησία. Καταρχήν χθε θα γινόταν ένα μνημόσιο ενό σπουδαίου ανθρώπου του καπετάν Μανώλη, γι' αυτό πήγα. Αλλά γενικά ο παπά αυτό ο ψηλό, στη... ξέρετε είναι η εκκλησία φιλελίνων, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα μεγάλο μυστικό δικό μου που αφού θα το δει και στο Αλέγκρα. Δηλαδή, Βλέπει, δεν είναι τυχαίο. Πάντα με κοιτάζει αυτό ο παπά ο ψηλό, τι θέλω εγώ. Και πάω πάρα και αφήνω καμιά φορά το μήνα, κάθε τρίμηνο, ένα γαρίφαλο στον τοίχο όπω μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, αριστερά. Αφήνουν ένα κόκκινο γαρίφαλο που κανεί άλλο δεν ξέρει. Εκεί είναι εντυχισμένη η καρδιά του Άστινγκ. Του καλύτερου φιλέλληνα, όπω λέει ο Γκόρτον και όπω συμφωνούν όλοι από τον Μπάιρον μέχρι τους όλους τους ήρωες του όλου του γύρω του 21, συμφωνούν ότι ο καλύτερο φιλέλληνα ήταν ο Άστινγκ. Ο πλοίαρχο του Βρετανικού Ναυτικού, ο οποίο τα παράτησε όλα, πούλησε την περιουσία του, χρηματοδότησε το καρτερία το πλοίο και έδωσε και τη ζωή του στο τέλο για την Ελλάδα. Αυτοί οι ρομαντικοί νέοι που λέμε εκείνης εποχής έξω από όλα. Η καρδιά του λοιπόν είναι εντυχισμένη στον Σεν Πολ, στον Άγιο Παύλο, στη Φιλελλήνων. Ε, αυτή ήταν και η αιτία που έγραψα την αλέγκρα. Οι βαθύτε στο υποσυνείδητό μου που στράφηκα μου λένε πολύ, μα τώρα πού σου ήρθε. Έχω μέσα το συνταρακτικό γεννό, γονός, όταν ήμουν ας πούμε 19 χρονών, ένα συνταρακτικό γεγονός της προσωπικής μου ιστορίας, Συμμετείχα σε κάτι που έγινε στο Σεν Πολ, αντιδικτατορικό κλπ. Και... Το διαβάζετε καλύτερα να μην το πω. Έτσι, να μην το πει, έκπληξη. Αλλά αυτή Έκφληξη. είναι η αιτία που γράφει και η Αλέγκρα στο υποσυνείδητο μου που πάντα χρόνια. χωρί να έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Είχα βέβαια κάτι ότι στα 200 χρόνια τη Επανάσταση θα γράψω κάτι. Δηλαδή το 2021. Ναι. Αλλά το επιτάχυνα λόγω τη καταστροφή της, της Ελλάδα ότι πρέπει τώρα να διαβαστεί. Τώρα είναι η ώρα. Το επιτάχυνα. Γιατί αυτό το συνταρακτικό γεγονό συνέβη στα 150 χρόνια τη Επανάσταση ε? σε μια γιορτή που πήγε να στήσει η Χούντα υποτίθεται με απογόνου φιλελίνων. Από τότε εγώ μέσα στο υποσυνείδητο μου άρχισα να παρακολουθώ του απογόνου των φιλεγίνων mm -hmm. την πορεία του λοιπά. Και είμαι ο μόνο άνθρωπο ίσω που ξέρει αυτή τη στιγμή που βρίσκονται όλοι οι απογόνιοι των μεγάλων φιλελίνων. Αλλά με σκληρή δουλειά και ένα άλλο. Ακόμα δεν είναι 10 χρόνια μπροστά από μένα, ο άνθρωπο με τα μαύρα. Που αποδεικνύω από πού ξεφύτρωσε αυτό ο άνθρωπο που μάφησε πίσω μαψε πισω 10 χρονια και με ανάγκασε να βγάλω τώρα το βιβλίο. Ο άνθρωπο με τα μαύρα ένας ένα όπως όπω θα δείτε. Απαραίτητο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θέλω να σε ρωτήσει με μία ανδρουλάκη αλλά πει. Πριν... Πάει ο καιρό, πάει ο καιρό. Φοβερό κομμάτι, ε. Φοβερό πόσοι άνθρωποι συνεργάστηκαν για να διέφθω τραγούδι. Χατζηδάκη. Γκάτσο. Ενορχίστρωση Δήμο ο αγαπημένο μου. Γιατί ο Μάνο ήταν στην Αμερική τότε. Ο Κώστας Παπαδόπουλο, λάκι Καρνέζη, που είναι τώρα στην Νορβηγία. Γεια σου, ρε λάκι. <χε> Τον είχα και στο κόκκινο κάβουρα το λάκι, διότι είναι στην Νορβηγία. Παίζεται εκεί, ναι. Καταρχήν, να, πούμε, να θυμίσουμε στου ακροατέ μα ότι δίνουμε δώρο τρία βιβλία σου καινούρια, αλέγκρα. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε στο κουίσμα, τι σημαίνει από πού προέρχεται η λέξη μήνα. απαντήθηκε το από τον ίδιο το μήμητο να δρουλάκι. Εσεί απλά δηλώνετε συμμετοχή, όπω επίση και για πέντε διπλέ προσκλήσει για αύριο Δευτέρα. Για την παράσταση το Μπαμ, στο θέατρο Καρτέλ. Μια νέα ομάδα, δυνατή, ε, με ταλέντο. Έχει φτιάξει αυτή την παράσταση, την έχει σκηνοθετήσει, παίζουν νέοι ηθοποιοί. Είναι όμω πολύ δυνατή διότι κάνει καταγραφή του γίγνεσ 0 00, 00 πηγαίνετε και με το μετρό. Είναι στάση Ελεώνας Λοιπόν, τι σου έκανε εντύπωση, αυτό θέλω να σε ρωτήσω, την εβδομάδα που πέρασε. Και σε ρωτώ γιατί είδα μια, και όχι μόνο εγώ, έκανε αίσθηση σε συναδέλφου με του οποίου συζήτησα, η κατάθεσή σου, η, η ομιλία σου στη Βουλή, που χτενίζει πραγματικά το γίγνεσθε. Αναφέρεσαι και πάλι στι 10 πηγέ ρίσκου. Κοίταξα, ε, η Βουλή πια έχει υποβαθμιστεί τελείω. Δεν υπάρχει, απλούστατα δεν υπάρχει. Ε, εγώ έχω μερικέ ευκαιρίε σπάνιε επειδή δεν έρχονται υπουργοί. Δεν... Α πούμε συζήτησα τον προπολογισμό. Είμαι εισηγητή, έχω 30 λεπτά, πάνω σε 40 λεπτά μπορώ να μιλήσω στη Βούλη. Σε 40 λεπτά μπορεί να πει τα πάντα. Ε, δεν, είναι, δεν είσαι στην πολυτέλεια αυτή η άλλη φορά. Έστω ε, χωρί κοινό. Αλλά είχα τη δυνατότητα, επειδή δεν μιλώ κομματικά, δεν αναπαράγω τη ρητορική, την τρέχουσα αυτή που ακούτε στα κανάλια κλπ. Να κάνω μια ψυχρή, αν και είμαι συναισθηματικό, έκθεση των προβλημάτων. Δηλαδή πώ μπορούμε να κολλήσουμε, να κολλήσουμε πάλι στον τοίχο την Ελλάδα. Πώ μπορούμε να την κολλήσουμε πάλι στον τοίχο. Ήταν λίγο δραματική ομιλία, αλλά μπορείτε άμα μπείτε στο www.mimizyar. Στην ενότητα κοινοβούλιο, αν κάνετε κλικ, υπάρχει και το βίντεο, υπάρχει και αναλυτικά. Και γραπτή. Γραπτό ο, ο λόγο. Λοιπόν, ναι, η, η εισήγησή σου, ΜΜΕ, λοιπόν. δουλειά και τον για τον προπολογισμό για του ανεξάρτητου δημοκρατικού βουλευτέ, έχει βάλει τίτλο Η Ελλάδα ξανά στην κόψη το 2015. Ναι, και αν δεν σα έχω και υπότιτλο, η εσωτερική υποτίμηση στην ναι. εξωστρέφεια. Δηλαδή, ναι. την αποτυχία αυτή, πώ πέσαν έξω τελείω αυτό οι μεγάλοι, οι ανγκέφαλοι, ξένοι και οι Έλληνε, ή α πούμε η δεύτερη αναδιάρθρωση του χρέου, οι ακαδημαϊκέ συγχύσει ψευδεστή του πάντρε πλάν. Δηλαδή, πώ θα κόψουν, πουρέψουν το χρέο με το πάντρε πλά Ή ένα άλλο που λέμε οι δέκα πηγέ ρίσκου, ετεροχρονισμό στο δέκα πηγών ρίσκου, που είναι το μεγάλο ζητούμενο τώρα, ε. Δηλαδή θα έχουμε. Ένα πολύ θερμό πολιτικά ενδεχομένω Μάρτι, αλλά πολύ μπούζι οικονομικά. Δηλαδή ο, υπάρχει α πούμε αυτό ο κίνδυνο συγχρονισμού όλων των κινδύνων, α το πω έτσι. Και πρέπει να, δει, πρέπει να δουν τα κόμματα πώ, με περιπτώσει, θα ετεροχρονίσουν κάπω τι πηγέ του κινδύνου που το αναπτύξαμε την προηγούμενη φορά εδώ. Mm -hmm. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, αλλά διαφορετικά μπορεί να ζήσουμε πάλι στιγμέ. Ακραία Βλέπω μέσα από την ε, ομιλία σου ότι ανοίγει μέτωπα με το ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι, μάλιστα όχι, μόχι, μόχι, μόχι, ε, Πώς, με τα στελέχη που βρέθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ του Λονδίνου αυτή την εβδομάδα για να ενημερώσουν του ξένου επενδυτέ. Παρότι, παρότι Εγώ, αν με ακούτε, και πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να μελετήσει την τραγωδία του Παπανδρέου. Όταν ο Παπανδρέου πήγε στον Ταβό, είπε ήλθε το τέλο. Και το έγραψε κιόλα. Επιξύλου κρεμάμενο. Διότι σε κάνουν φιλοφτερό. Έχουν τη δυνατότητα να σε τεστάρουν. Η συμβουλή που δίνω, ε, Πρόεδρε, είναι ότι υπάρχουν φάσει που πρέπει να κάνει χαμηλέ πτήσει κάτω από τα ραντάρ του αντιπάλου. Ε? Να μην του δίνει τη δυνατότητα να σε στοχεύσει. Άρα κάτω από τα ραντάρ. Όχι, ήταν ένα κριτικό προβληματισμό πάνω σε μια θεωρία που αναπτύσσεται πώ μπορεί να γίνει η μείωση του χρέου. να απάντρεπλά μου. Δηλαδή είναι σε αυτό που λέμε πώ αποφεύγουμε τι ακαδημαϊκέ συγχύσει. Άμπω χάρη υπάρχει μια θεωρία τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αγοράσει, θα πάρει, θα πάρει εγώ, το 60%, το 50% του χρέου όλη τη Ευρωζώνη, δηλαδή θα μετατραπεί σε μια ναι. γιγάντια Goldman Sachs, σε, μια, σε ένα λεβιάθαν επενδυτική τράπεζα, Bad Bank, κακή τράπεζα, και θα εκδώσει το μεγαλύτερο SWAP στην παγκόσμια ιστορία και θα διαχειριστεί το χρέο τα επόμενα 70 χρόνια με αυτόν τον τρόπο. Είναι αυτό που είχα πει και όταν ήρθε το μνημόνιο στη Βουλή. Ωραίο θεώρημα, παντελώ ανεφάρμοστο. Είναι αυτό που λέμε τα μαθηματικά του μπιλιάρδου σε κυρτή επιφάνεια όπου είναι αδύνατον α πούμε να προγνώσει που θα πάει η μπάλα. Ωραίε ακαδημαϊκές ασκήσεις αλλά επικίνδυνε για την πολιτική. Αυτό είναι μια προειδοποίηση ε, απέναντι στου πολιτικού οι οποίοι είναι κολοπετσωμένοι και όμω πέφτουν θύματα, παραμυθιάζονται από ακαδημαϊκού που το μόνο προσόν που έχουν είναι να κάνουν φασαρία γύρω από το όνομά του για να γίνουν γνωστέ στα αμφιθέατρα. Άλλο όμω αμφιθέατρο πανεπιστημιακό, άλλο συνέδριο, άρχισε και ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει συνέχεια διεθνή συνέδριο, τα κάνει και ο Παπανδρέου αυτά, και άλλο σκληρή πραγματικότητα όπου πρέπει να δουλέψει μεθοδικά, πλάν Α, Β, Γ και μισό. Το καταλαβαίνει. Μελετήστε πολύ προσεκτικά την ιστορία του Γιώργου Παπανδρέου. Δεν έτσι να Ξέρει ποιου είχε συμβούλου. Όλα τα έχει κάνει αυτό. Στίγλιτ Γκμαν. Ε, το γιο του Γκαλπρέιθ, όλες οι μεγαλοφίε ξεκίνησε από τον Βαρουφάκη, τη, την Λούκα, δεν είναι αυτοί όλοι οι άνθρωποι, έχουν αξία. Κι όμως έπεσε παντελώς έξω. Θέλει. Άρα λοιπόν λέω, φρόντιζε το κεφάλι σου να μένει στη θέση σου, διότι οι ακαδημαϊκές μεγαλοφίε θα πάνε αύριο με τον επόμενο. Ο Στέγλης είναι τώρα στο Ποντέμος. Γιατί. Είναι στον κρύλο. Γιατί. Προσέξτε να δείτε πόσοι οι Αμερικάνοι έχουν τον τρόπο να διεισδύνουνε παντού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη διεισδύουν και στα αντισυστημικά. Γιατί έχουν του δικού του λογαριασμού. Αυτή η εβδομάδα ήταν πολύ αποκαλυπτική. Συγκρού Αμερική με τη Γερμανία. Ε. Ναι, ναι. Και εσύ πρέπει να κοιτάζει την πάρτη σου, να υποφεληθεί από αυτέ τι αντιθέσει, αλλά όχι να γίνει λάγο για το δικό του εκαθάρισμα λογαριασμών. Προσοχή λοιπόν στι ακαδημαϊκέ μεγαλοφίε, ελληνικέ και ξένε. Περισσότερο μήμη ανδρουλάκη αμέσω μετά του τίτλου των ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Εκείνη την περίοδο, λοιπόν, είναι που τα η Χούντα, ε, έλειπε ο πλάτανο, ο Μίκης και ο Χατζητάκης και μπορέσαν και βγήκαν, δηλαδή που έριχναν ίσιο Μεγάλο, και βήκανε ο Μάνος, ο Λοϊζός, ο Μούτσης, αυτόν ε, τον Μάνο. Αλλά και ο Μούτσης έβγαλε φοβερά τραγούδια τότε. Ναι, είναι, το ορολόγι, όπως είπε πολύ ωραία ο, ο Σοφός εδώ, το αγαπούσαμε το παλιό ρολόι του Πυριαγόνη, γιατί έλεγε πάντα λάθος την ώρα και έκανε τη ζωή μας <laughs> πολύ καλύτερη. <laughs> Είμαστε ευτυχήμενοι. Πάντα η ώρα ήταν λάθο. Αυτή είναι η ζωή, Είναι λάθο Οι παλιοί πυριότερε <laughs> δεν το έχουν ξεπεράσει ακόμα γιατί τον κρέμισαν. Κι Έτσι. Έτσι. <coughs> Έτσι. Θυμάμαι πάντα τον Κατά πατέρα μου τρόπο να πει. Εγώ δεν δηλαδή, έχω θα την στον Πειραιά, ε, εμένα. Εμένα. Έχω δράσει στον Πυριαγόνη. Ναι. Λοιπόν, Μίμης Ανδρουλάκης, Γιώτα Ελίου, <laughs> κυρίες και κύριοι, κάθε Κυριακή πρωί 10 με 11, με δώρα, δηλώνεται συμμετοχή για τρία βιβλία, καινούρια βιβλία, του Μίμη Ανδρουλάκη, αλέγκρα και για πέντε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση, το Μπαμ, για την αυριανή παράσταση, αύριο Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, στις 9 το βράδυ, 2-12-2-12, 48-00 και 19-400 με SMS, γραφετε 989 το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν. Λέγαμε πριν και ακορατήθηκαν, ζητάνε περισσότερα. Ζη ζη ζη τις ζητάνε περισσότερα. Για τι αντιθέσει πέρα... μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Για τι συγκρούσει συγκυβέρνηση. Και αυτή η εβδομάδα αυτή τα έχει όλα. Ε Ό,τι θέση έχει. Α το πούμε έτσι. <lat> έχει <m> και Παρίσι, έχει και Λονδίνο, Σίτι. <moans> ε? Που δείχνει τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα μπροστά τη. Είναι πολύ αποκαλυπτικά. Έχει, δηλαδή και ΣΥΡΙΖΑ και συγκυβέρνηση α πούμε. Έχει προσφανεί τη σύγκρουση γύρω από πετρελαίου. Άρχισε ο πόλεμο του πετρελαίου. Και κοιτάξτε πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα. Είδε ότι ο ΠΕΚ, οι Σαουδάρεβε κανονικά τώρα θα πρέπει να κόψουν την παραγωγή για να ανέβει η τιμή του πετρελαίου. Έχει πέσει πολύ. Δεν το κάνω. Οι μόνοι που θέλουν να ανέβει η τιμή του πετρελαίου είναι οι κακομίριδε Βενεζουέλα του Μαδούρου που λέει αν πέσει κάτω από τα 100 δολάρια εγώ καταστρέφομαι. Ναι. Και ακόμα και ο Ρώσο βγήκε και είπε, ενώ υποτίθεται ότι αυτό έγινε για να φάνε τη Ρωσία. Και ο Ρώσο είπε να πάμε και στα 60. Γιατί, προσέξτε πόσο περίπλοκε είναι οι αντιθέσει. Έτσι είστε καθοί και Αμερικάνοι, λένε οι Σαουδάραβε. Οι δικοί του δηλαδή. Έτσι λένε και οι άλλοι. Με το shale gas, ή δηλαδή το σχιστολιθικό αέριο, σχιστολιθικό πετρέλαιο, μα έχετε τρελάνει. Θα μα καταστρέψετε. Δεν είναι βιώσιμο το σχιστολιθικό αέριο αν το πετρέλαιο πέσει στα 70 δολάρια. Άρα, κοιτάξτε πόσα μέτωπα ταυτόχρονα θέλουν να ρίξουν την τιμή για να φάνε τη Ρωσία, την ήδη την έχουν στριμώξει. Έτσι δεν είναι. Αλλά ταυτόχρονα θέλουν να στριμώξουν του Αμερικάνους που κάνουν επίθεση ενεργειακή. Και οι Αμερικάνοι κάνουν επίθεση ενεργειακή στη Γερμανία με τη Clean Energy και λοιπά, την καθαρή ενέργεια. Και... Είχαμε σύγκρουση για την Google, Amazon και λοιπά, όπου η, Ευρωπα, η Ευρώπη θέλει να σπάσει την Google, το μονοπόλιο τη Google στην Ευρώπη. Έχουμε σύγκρουση Ευρώπη και Βρετανία με την υπόλοιπη Ευρώπη για το τραπεζικό ζήτημα, διότι θέλουν να επιβάλλουν Banking Union να καπελώσουν το σύνδε των τραπεζών. Δηλαδή ελέφαντε συγκρούονται. Και πρέπει να υποφεληθεί, αλλά όχι να γίνει λαγό για λογαριασμό άλλων και των Αμερικάνων τώρα. δεν δηλαδή, επειδή τα έχουμε με του Γερμανού και δικαιολογημένα, ε, δεν σημαίνει ότι θα παίξουμε το 50 των Αμερικάνων, οι οποίοι έχουν τρόπο και ασκούν καταλητική επιρροή και στην πολιτική ζωή τη Ελλάδα. Υπάρχει ακόμα η το χείρι τη Αμερικάνικης πρεσβείας σε πολλά πολιτικά ζητήματα. Το λέω με τα λόγου γνώσεω και θα έρθει ώρα που θα πω και πράγματα περισσότερα από όσα έγραψε ο κόκκινο Κάβουρα. Την εβδομάδα που πέρασε, και δεν θέλω να σε ρωτήσω για την κυρία Ξουλίδου, πώ βλέπει όλο αυτό το περιστατικό, αλλά. Φτιάξτε, άστε από τώρα αυτό το περιστατικό θα σου πω μια ιστορία. <laughs> θα σου πω μια ιστορία στου ακροατέ έτσι. Όταν λοιπόν τι μέρε, το 24 ο που έπεσε η Χούντα, ναι. γινόταν η σύσκεψη του Γκυζί και με του πολιτικού αρχηγού, ανησυχία με την Τουρκία κλπ. Εμφανίζεται ένα ωραίο παιδί, πιτσερικά, έτσι, και ωραίο μαλάκι, α πούμε, χωρίστρα, ας πούμε, όμορφο παιδί. Να κλαίει, να οδύρωται και έψαξε εμένα πρώτα, ω εκεί τη Συντονιστή Επιτροπή του Πολυτεχνίου κλπ. Ότι έχασε την αγαπημένη του, την Ιβόνη α πούμε. Την Ιβόνη, έχασε την Ιβόνη, εκλέω, τη σκοτώσανε, την βρήχε πουθενά. Όλε οι εφημερίδε, οι μεγάλε λαϊκέ συγκοφορίε, πρωτοσέλιδη, Ιβόνη, τρέχανε στα νεκροτομία, τρέχανε στα νοσοκομεία. Επί 15 μέρε όλοι. Μόλι τον είδα εγώ και άλλοι, α πούμε ένα δικό μου Γέννης, ο Γιάννη που ήταν επίση στη Συντονιστή Επιτροπή, είπε σιγά, μα έδινε τη φωτογραφία τη Ιβόνη, σιγά μην ξέρω εγώ αυτή η κούκλα πηγαίνε με αυτόν τον μη. Ναι, ναι. Να, ε, ήταν ηλιόλιο. Ομορφόπεδα, αλλά ολιόλιο. Έτσι, τσιριμπίμ, τσιριμπίμ, μπόν. Ένα μαλάκα πάντων. Και τώρα με ακούει η Πρωτοβουλία, αλλά του, του, του, του, του, του άστραψε ένα καμπίλι κάποτε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, έχει ξεσυκώσει όλο τον κόσμο. Αν δείξει πρωτοσέλιδα εγώ ήξερα πάνω γελιοποιήσω τον πολίτη το πει. Δεν το κάνει αυτό το λόγο. Του <κοί> <κοί> λόρεση, φέρε μου δύο άτομα που ξέρουν την Ιβώνη. Λέει θα στα φέρω, δεν τα φέρνε. Εγώ αμέσω κατάλαβα. Και εγώ και άλλοι, πολλοί. Αλλά έλα που ο τύπο, ο κόσμο για ρομάντσο εκείνε τις μέρε τώρα μετά την οχτά χρόνια δικτατορία. Ήθελε ρομάντσο. Και αφού ξεφτυλίστηκαν οι μεγάλη συγκλοφορίε εφημερίδε και οι που δεν. Έρχεται ένα άνθρωπο που ήταν παλιά αντιπρόσωπο στη Βέλα. Πώ τη λέγανε που κάνει ρε, τα καλλιντικά τη. Βέλα, πώ τη λένε. Την. Ποια ποια ναι, ναι, ναι, ναι. είναι. μια εταιρεία καλλιντικών. η γερμανική, είναι γαλλική, τι άλλο είναι. Και φέρνει τη φωτογραφία από αυτό. Ήταν μια παλιά διαφήμιση καλλιντικών για λακ mm. μαλλιών. Και αυτό την είχε πάρει τη φωτογραφία αυτή. Την είχε επιστρέψει απόλυτα. Έζησε μια φρενήρη φαντασίωση 8 μηνών αυτή είναι η κοπέλα του. Το πίστεψε απόλυτα, είναι ένα κλασικό παράδειγμα αυτοεξαπάτηση. Μπορώ να σα λέω άφθονα παραδείγματα, επειδή. Μια φανταστική είμαι, ιστορία. Επειδή είμαι λοιπόν. και λίγο ψυχαναλυτή και παλιά που κάναμε και μαζί εκπομπέ στο Fly, μου συνέβη. Το καταθέτω. Βέβαια θα μα φάει τη μέρα, το δεν θέλω να πω άλλα. <χω> Κράτησε να σου πω ναι? ιστορίε κατά φαντασία βιασμού γυναικών. Α το πούμε άλλη φορά αυτό, δεν το Θα σου πω λοιπόν. Κρατάω αυτή τη φανταστική ναι. ιστορία ω απάντηση. Στην όχι υπόθεση δεν απέτου, όχι, όχι, ξουλίδου. Όχι, δεν ανακατεύουμε όσο αυτό Όχι, όχι. Καθαλείο, καθ καθ Το θυμήθηκα. Εντάξει. Το θυμήθηκα, ρε ναι, διαλείμμα Υποχρεωτικό. <laughs> Στο mimis.gr <laughs> μπορείτε να διαβάζετε ό,τι σκέφτεται ο Μίμις Ανδρουλάκης και βεβαίω την εκπομπή μας από κοντά σε απόσταση κάθε Κυριακή πρωί στον Αλφανιόδο 9, 9. Και το φωτογραφικό υλικό τη Αλέγκρα την παγκόσμια πρώτη αυτού του φωτογραφικού υλικού. Τρία, τρία βιβλία δίνει σήμερα ο Μίμη Ανδρουλάκη στου ακροατέ. Ε, δηλώνεται συμμετοχή στο 212-212-4800 00 η στο 19-400 με μήνυμα SMS. Γράφετε 989 και το ονομάτε πόνιμό σα. Και πέντε διπλές προσκλήσει. Να πάτε αύριο το βράδυ. Θα την κάνουμε ζωντανά την κλήρωση τώρα. Και θα μα πει και το μαθηματικό τύπο. Λοιπόν, ε, να πάμε στου ακροατέ. Μισό λεπτό. Ναι. Λέει ακροατή, μα στέλνει μήνυμα ότι το βιβλίο σου και ότι αυτά που γίνονται σήμερα με την Τρόικα έγιναν και το 1821 ε, σε ποια απόλυτη τε, πω, συνέχεια αλλά για ποια περίοδο αναφέρετε; για το 1821 και μάλιστα αναφέρει μέσα σε παρένθεση σύγκρουση θανάτους Καραϊσκάγκης τα καταλάβεις λέει μήμη ναι, ναι κοίταξα να δεις λοιπόν α, πάω έχεις φτάσει Κοίταξε να από τους Μεγάλο φιλέλληνα, έχει και ιστορικό επανάστατο, είναι ο Γκόρντον. Αυτό θα αναλάβει τώρα την ηγεσία του νέου φιλελληνικού συνδέσμου, η Μαύρη του Μπάιρον. Αυτό είναι μια, μεγάλο, μια μεγάλη προσωπικότητα στο Άμπερντίν τη Σκοτίας. Από εκεί κατάγονται οι Γκόρντον. Αυτό λοιπόν έφτασε σε μένα το κρυφό ημερολόγιο του Γκόρντον, του φιλέλληνα. Mm -hmm. Τα πιο πολλά τα έχει βάλει στην ιστορία του, αλλά υπάρχουν και πράγματα που δεν έχει αποκαλύψει. Και τώρα υπάρχουν και στο αρχείο Γκόρντον. Τα οποία θα σα πω ποιο ενδιαφέρονται ιστορικό να τα βρει αυτά τα στοιχεία. Είναι συγνωνιστέ στιγμέ. Πρόσεξε, οι δανιστέ. Και τότε, μην ξεχνάμε ότι πήραμε δάνειο να ήμασταν έχθρο, ανήπαρτο κράτο. Δηλαδή πήκαμε στι αγορέ ένα κράτο το οποίο δεν υπήρχε, το 24. Ε? Γιατί τώρα είναι ολοκληρισία και τότε είχαμε φούσκα χρηματοοικονομική. Είναι η μεγάλη φούσκα του 24 που έσκασε το 25. Αυτό που ζήσαμε το 2008 συνέβη και το. 1825, γιατί ανοίξαν οι Βρετανικές τράπεζες δώσανε δάνεια φοβερά ιδίω στη Λατινική Αμερική θέλουν να διαλύσουν την Ισπανική Αυτοκρατορία και όλα τα μισοκράτη όπως εμείς τώρα εδώ, έτσι στη Λατινική πήρανε δάνεια, πήραμε κι εμείς Φούσκα η οποία έσκασε τότε βγήκαν όλα τα μεγάλα ζητήματα που συζητάμε και σήμερα είχανε λοιπόν συμβεί τα εξή συμβάντα, πεθαίνει ο Μπάιρον πέφτουν οι, μετοχές, 17 οι μετά έξω το Ιμπραήμι και μα διαλύει, αφάνησε τη νεαρή επανάσταση, α πούμε και mm. λοιπά. Κατάρρευσαν τα ελληνικά ομόλογα. Οπότε, αγχωμένοι οι του Λονδίνου, λένε μια νίκη μεγάλη γρήγορα για να ανέβουν οι ομολογίε. Ο Κόχραν, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ελληνικών, αυτό ο Κόχραν, καμιά φορά θα τον περιγράψω, το έχω μέσα στοιχεία, έχω βρει φοβερά. Αν και ο Νερούντα τον είχε ημνίσει και μεγάλοι ποιητέ αριστερά έπεσαν έξω τελείω. Ήταν ένα ελεηνό και άθλιος, Ένα άξεστο, ένα τυχοδιώχτη. Τέλο πάντων, μα φορέσαν καπέλα τον κόχραν αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Τον Τζόρτ στο στρατό και τον Φαβιέρο που ήταν καλό άνθρωπο, αλλά τέλο πάντων, Τρόικα των ενόπλων δυνάμεων. Οπότε οι δανειστέ μια γρήγορη νίκη. Ο Κιουταχής, που πολιορκούσε την Ακρόπολη. Εμεί την είχαμε πάρει την Ακρόπολη το 1922. Έτσι, μην ξεχνάτε τον Πέπεσε αυτό ο πρώτο γερμανό εθελοντή, α πούμε. Και θέλανε με ταχύτητα να συντρίψουμε τον Κιουταχή. Ώστε να διασφαλίσουμε την Ακρόπολη, να ανέβει ο Κόχραν πάνω στην Ακρόπολη, καταλαβαίνει τώρα ο Κόχραν, μέσα ήταν κλεισμένοι Έλληνε, ο Κόχραν πάνω στην Ακρόπολη, δεν είχαν φωτογραφίε αλλά βγάζαν πίνακε με ευκολία λοιπά, Θα ανέβαινε το, το, το, το χρηματιστήριο του Λονδίνου, θα εκτοξεύονταν στην κορυφή. Και λένε του Καρασκάκη, έφοδο, κατά μέτωπο εναντίον του Κιουταχή να η πολιορκία. Και λέω Καρασκάκη, δεν έχω υπηκό. Οι Έλληνε, όταν η σύγκρουσή μα με του ξένου ήταν το εξή. Οι Έλληνε ακολουθήσανε την τακτική τη σοφή, από ταμπούρι σε ταμπούρι, πόλεμο ατάχτων. Χτύπα φεύγει. Όχι δηλαδή μεγάλο ανοιχτό μέτωπο, ε, αφού δεν έχει υπηκό, δεν έχει μεγάλο στρατό, δεν έχει κανόνια, δεν έχει τόνα το άλλο. Χτύπα και φεύγει. Αντάρκτικη τακτική. Ο στρατό των ατάχτων. Λέει ο Καλέσκα, δεν μπορώ να την κάνω την επιχείρηση, θα με συντρίψουν. Τον πιέσανε, ουσιαστικά αμφισβητήσαν τον πατριωτισμό του, ο Κόχραν. Να κάνει ανοιχτό πεδίο στο Φάλιρο, δηλαδή να από το Φάλιρο, φαντάσου, μέχρι να φτάσουμε τη Νέα Σμύρνια, ακρόπο λέω Μοσχάτα, όλα αυτά ήταν παιδιάδε να πούμε, χίπ ήταν, ε, να ανέβει πάνω, κολονόκι, όλα αυτά ανοιχτό πεδίο. Νέα Σμύρνια δεν είχε ούτε βαλάστηση κλπ. Πού να δώσει τη μάχη ο Καραϊσκάτη. Τέλο πάντων, όμω την έδωσε. Το αποτέλεσμα αυτή τη ανόητη στρατηγική, αυτό το λέω και στου σημερινού πολιτικού. Δεν μπάτε στη στρατηγική τη εξεφόδου, άμα δεν έχετε τα κότσια. Ταμπούρι με ταμπούρι. Πόλεμο θέσεων, τον είπανε μετά. Τον λένε, τον είπε ο Γκράμψι. Ποιο Γκράμψι ρε. Που κι αυτό θα δείτε μέσα στο βιβλίο μου ότι ήταν γραμματικό ο παππού του, γραμματικό του Μαυροκορδάτου. Θα δείτε ότι οι δύο, μεγάλες ηγε, οι δύο μεγάλοι ηγέτε του Κομμουνιστικού Κόμματο Ιταλία, ο Γκράμψιν και ο Μπερλιγκουέρ, πήραν μέρο οικογένειά του στην επανάσταση του 1921 και, προσέξτε. Οι απογονοί του πήραν εθελοντέ και στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, τον ατυχή πόλεμο. Έχω μελετήσει όλο το φιλελληνικό κίνημα, όλο αυτού του αιώνα του 19ου αιώνα, το οποίο είναι συγκλονιστικό, ξέρει. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, παρά τον ηρωικό αγώνα του Καραϊσκάκη, σκοτώθηκε ο Καραϊσκάκη, 1500 νεκροί Έλληνε, χάσαμε οριστικά την Ακρόπολη, ανέβηκαν οι Τούρκοι στην Ακρόπολη, ε, το εξτρατευτικό, δηλαδή φοβερή ταπίνωση για να ανεβάσουν τι ομολογίε του. Λέει, Όλα έχουν ξανασυμβεί. Θα θρύξετε άμα διαβάσετε και Όλα έχουν ξανασυμβεί. Όλα. Σκέψτε όταν πέθανε ο Μπάιρον πέσανε οι μετοχέ 17%. Μετά σε κατάρρευση των μετοχών. Θέλω ένα σχόλιο από σένα για την 1η του Δεκέμβρη που είναι η μέρα τη επαιτίου τη Ένωση τη Κρήτη. Είναι, προσέξτε να σα πω μια σκηνή γιατί σκηνή. Πάλι δουλεύοντα, προσπαθώντα να βρει του φιλέγγενε στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών Βρήκα τα Αυστριακά αρχεία, πολλά από αυτά που θα δείτε στην Αλέγγρα και στο κόκκινο Κάβουρας είναι από τα αρχεία των Αυστριακών τα οποία έχουν αποδεσμεύσει. Οι Εγγλέζοι έχουν ακόμα, έσπασα εγώ εκεί γιατί βρήκα, έσπασα αρκετά, αλλά ακόμα υπάρχουν αυστηρός απόρριτα που αφορούν τον Μπάερον και την Ελληνική Επαναστή. Τα έχω αποκαλύψει στην Αλέγγρα, αλλά ακόμα υπάρχει ένας φάγκελος που δεν τον ξέρουμε. Εγώ τον έχω προσεγγίσει περίπου. Λοιπόν, τι λέει ο Χαφιέ ο Αυστριακό, κριτικό. Ξέρω ποιο είναι, τον αποκάλυψα επί 100 χρόνια, ανακάλυψα ποιο ήταν που έκανε τι εκθέσει για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στα Χανιά. Λοιπόν, έρθει ο Βασιλιά, έρθει ο Βενιζέλο Πρωθυπουργό Ελλάδα και κατεβαίνουν στην Κρήτη να υψώσουν στο, στο φρουριο Φυρκά την ελληνική σημαία. Τώρα ο Κωνσταντίνος, ο καγιμένο, ήταν και επί πολλέ, νόμιζε ότι ο Βενιζέλος θα τον άφηνε αυτόν να σηκώσει την ελληνική σημαία. Έλα όμω που ο Βενιζέλο ήταν γάτα. Και κλείνει το μάτι στου καλλιού του καπετάνου. λένε οι δύο γεραιότεροι επαναστάτη από το 21 αυτοί. Οι δύο γεραιότεροι επαναστρα από την 21 λεωώ, από την περίοδο του 30-40 επαναστάτη πάλι. Αυτοί οι δύο γεραιότεροι θα σηκώσουν ο Χατζιανέστης και ο Μάντακα, παλικατάνια, α πούμε, 90, και, ο Μάντακα για να καταλάβει, είχε 44 παιδιά από τρει γάμου. Και βρήκα προθέσει ένα δισέκονό του στο φάγιρο, δεν ξέρω να μα ακούει αυτή την ίδια τρό. Βρήκα <Δίχα> δυσακούνων. Και σηκώσαν αυτή τη σημαία. Και λέει ο Αυστριακός λέει έρχεται ο διχασμός στην Ελλάδα. Πολύ προφητικό. Και μετά λέει, μετά από την εκδήλωση το μεσημέρι μία η ώρα, πήγε ο Βενιζέλο στο χωριό Σικώλια, όπου έγινε γλέντι μεγάλο στο σπίτι του φίλου του, του τάδε. Μετά προσπάθησε μέχρι να ανοιχτώσει, νυχτώνει και νωρί, α πούμε, τον Δεκέμβρη, 1η Δεκεμβρίου, πήγε στην οδό Θεοτοκοπούλου 54. Στο σπίτι του Ιωάννου Μαλινάκη που κράταγε φανάρι και συνάντησε την ερωμένη του Παρασκευούλα, χείρα του φίλου του Μπλουμ. Την αγαπημένη του Παρασκευούλα, την οποία την είχε χρόνια, α πούμε, ήταν και στα διαζύγια. Δεν τον υποπιέζαν το Βενιζέλο να πάρει τη σκυλίτση, αυτή την τουλάπα που ήταν ζάπλουτη, για την οποία έχω βρει τον απόρριτο τη φάκελο για την κυρία Σκυλίτση. Και το οποίο κάποια στιγμή, αν έχω υγεία, θα σα παρουσιάσω άλλε του μεγαλύβου και του δράματος του Ελευθερίου Βενιζέλου. Λοιπόν, τι θες τώρα. Θέλω συνταγή. Θέλω να πάω στη μαμά λοιπόν. μου και να τη μαγειρεύσω το μεζέ που λοιπόν, θα μου πει γιατί γιορτάζει. Κοιτάξτε, σήμερα είναι του Ανδρέα. Ναι. Του Αποστόλου Ανδρέα ήταν ψαράδρε. Ο αδερφός του Πέτρο ψαράδε. Σκέψου, τι, τι φοβερή σύλληψη ε, ότι οι ιδρυτέ του Χριστιανισμού ήταν ψαράδε. Υπάρχει το συγκλονιστικό. Ξυπόλητη. Και έλεγε ο πατέρα μου, ήταν όλη ξυπόλητοι και δεν ευλόγησε το επάγγελμά μου ο Χριστό. Ήταν Τζαγκάρης ο πατέρα, είμαστε όλο άφραγκι τότε εκείνα τα χρόνια, σου λέει το επάγγελμα, λοιπόν προσέξει, και το, Αγί... το άλλο Σάββατο είναι το Αγίου Νικολάου, Ακριβώς. ψαράς και ο... ο προστάτης των Θαλασσινών θα σας κάνω μια κακαβιά δηλαδή τι να κάνω εδώ, μια κακαβιά θα αφιερώ σήμερα στου Ανδρέιδες αλλά διαφορετική, υπάρχουν πολλές κακαβιές και τσακωνόμουν με πολλού καπετάνιου που λέει Α, να φεσσιφνέει εκεί. Πράγματι, να <Και> φε από τον Κίμολο, ή να φε από την Κάρπαθο, ή να φε από τη Σίμη. Έχει μια καταγωγή από τη Σίμη. Ναι, ναι, ναι. Κριτική είναι εκεί. Λοιπόν, ή, να φε κακαβιά, να πούμε από την Κάλυμνο. Ε, Κάλυμνιώτα <Και> Ψεράδε. <Και> Αλλά εγώ θα σου κάνω μια του Λιβυκού πελάγου. αυτή που κάνουν του Αγίου Νικολάου, την κάνουμε στα καζάνια και χαιρνούμε του ανθρώπου όσοι έρθουν παλιά στον Νικόλο, του κάνουμε κακαβιά. Λοιπόν επειδή ο ψαράς θέλει και θερμίδες, δεν την κάνω όπως τώρα που ε, τρώνε του κόσμου τα φαγιά, θέλει και θερμίδες. Λοιπόν βάζουμε μεγάλες φέτες κρεμμύδι στον πάτο του σχελιού, έτσι με το λάδι κλπ. βάζουμε μία στρώση πατάτα, γιατί θέλουμε θερμίδες και για να χυλώσει λιού. Από πάνω βάζουμε φέτε στο χοντρό ψάρι, έτσι, δηλαδή βάλετε αν έχεις συναγρή, ορφό, οτιδήποτε. Από πάνω βάζουν άντι μια στρώση πατάτε με μερικά και Εγώ βάζω λίγο στα μαγκάθια να πάρει μια μικρή πικρήλα, ό,τι θε βάζει. Όχι όμω να γλυκάνετε που βάζετε τρακόσια πράγματα και βάζετε καρότα, δεν ξέρετε να μαγειρεύετε. Τέλο πάντων, και γλυκάνουν και τα κάνετε άθλια. Και από πάνω, πώ να δει, από πάνω, πάνω, πάνω βάζει τα μικρά πετρόψαρα που είναι του το που λέμε. Χάνουν, σκορπίδε, έντοιμα. Το, ναι. το αφήνει να βγει το χεπέρι καλά με αλάντι πιπέρι και, είπα μισή ώρα. Μετα όλα μόνο μέσα. Αλλά παίρνει το χυμό, παίρνει το ζωμί για να γίνει, να χυλώσει, ε? Άμα το κάνει πολύ μερακλείδικα, άλλο τραγουμπά να το κάνω και με σταμναγκάθη και λοιπά για να το χυλώσει πολύ, βάζω λίγο αλεύρι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, αλλά αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μεζέ, δεν είναι νερό μπουμπούλα, και έτσι αυτό κερνώ στου νικόλε και στου ανδρέιδε. Δηλαδή σε αυτού που συνδέονται με του ψαράδε. Και με αυτή την έλια είμαι το Χριστό. Ω τριχεία των ψαράδων που πραγματούν την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, και την αγάπη, αγάπη, αγάπη, η οποία όλα τα ανέχεται, όλα τα επομένει, όλα τα ελπίζει. Έχει αυτά πάντα σε καλά κάνει. Αχ, μίμη μου, αχ, καλέ μου μίμη Ανδρουλάκη. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε στο τέλο μα, θέλω να μα καλέσει, να καλέσει όλου του ακροατέ μα στι 16 του Δεκέμβρη στην επίσημη αχ, παρουσίαση του βιβλίου Αλέγκρα στο Δώσουμε, Πολεμικό Μουσείο. Να την Κάτι, να και κάνουμε... εδώ είναι, τα τι Ακολουθεί έχει γίνει σήμερα. Αφώ, πω, πω, πολύ εδώ πρέπει να θέλει ακολουθεί αφα... φιμπονάτσι πούμε για να το βγάλω το τύπο καταλάβατε τι εννοώ λοιπόν για την παράσταση Λάγκη Σοφία Πετρί Μαυράκη Μιχαήλ Μιχαήλ σύ ο Μιχαήλ είναι λες Α. και Ταμπάκες Ιωάννης Ταμπάκι. Ωραία Τώρα εδώ η Αλέγρα είναι πολύ η Αλέγγρα είναι πάρα πολύ και από το τηλέφωνο και με SMS oh, μας man. έχουν στείλει Lοιπόν. πολλά μηνύματα να βλέπεις εδώ η Μπέλλου αλλά επειδή το κέρδισε το μαθηματικά αν δεν σε αρέσει το Μπέλλου τα μαθηματικά, διάβασε κάτι άλλο Δώσε το σε κανένα άνθρωπο που ξέρει μαθηματικά δεν μπορώ να βγάλω τον τύπο γιατί μάλιστα Τσάκας Βασίλης, πρώτος μεσόλετο, Πέρα να κάνω μαθηματικά δω, αρέσει Μαυράκι Σιδηροπούλου. Έχουμε τρία τώρα. Τρία. Α δώσουμε, μάλλον είναι πολλά τα άτομα. Δρίτσα. Ωραία. 4 αλέγκρε και Πολύ πέντε Θα σα καλέσουμε και στο τηλέφωνο, μην έχετε λοιπόν, πρόβλημα. Είναι στι 16 Δεκεμβρίου, επειδή δεν μπορώ να δώσω όλου. Ε, στι 16 Δεκεμβρίου στο Πολεμικό Μουσείο θα κάνουμε μια βιρονική ρακοποσία και θα ακούσετε πράγματα που δεν τα φαντάζεστε. 16 Δεκεμβρίου στο Πολεμικό Μουσείο, τρίτη βράδυ, 7 η ώρα. Κυρίε και κύριοι Μίμη Σανδρουλάκης και Γιώτα Ηλίου κάθε Κυριακή πρωί στον Αλφα 10 με 11 το πρωί. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να χαίρεστε τους αγαπημένους σας.